Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας επομπή, διαβάζοντας το βιβλίο του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιότης, είχαμε προχωρήσει στο κεφάλαιο περί του γέροντος Ιωσήφ. Δεν το ολοκληρώσαμε και με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε σήμερα. Όταν ο γέροντας Ιωσήφ κατά τη διάρκεια της αγριπνίας του, ούτε από την αυτοσχέδια ευχή, ούτε από την σιγανή ψαλμοδία, ούτε από την πίεση του νου, έβγαζε καρπό, τότε μεταχειριζόταν άλλο τρόπο, την θεωρία. Καρπό, βεβαίως, εννοούμε την χάρη του Θεού. Άρχιζε δηλαδή να μελετά τον θάνατο, την σταύρωση του Χριστού, την φρικτή «Κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, την Κόλαση και τον Παράδεισο» και έλεγε «Πώς θα έρθει ο Χριστός, πώς θα έρθουν οι άγγελοι, πώς θα αναστηθούν οι νεκροί, πώς θα παρθούν εν νεφέλες, δεν θα με πάρει εμένα η νεφέλη, θα πάρει τον διπλανό μου, θα πάρει τον τάδε ασκητή» θα πάρει τον πατέρα Αρσένιο. Εμένα δεν θα με πάρει. Και καθόταν και έκλαιγε διότι όλοι οι άλλοι πήγαν στα δεξιά και ότι μόνο αυτός μαζί με τους άλλους, αμετανοεί τους αμαρτωλούς θα πάνε στην κόλαση. Αχ, το πύρνο ποτάμι θα με παρασύρει και εμένα. Και κατόπιν Έστρεφε τον νου του στον παράδεισο, στην απόρρευση των δικαίων, στα αιώνια αγαθά. Και ευχαριστούσε τον αγαθό σωτήρα και ευεργέτη, αλλά και δίκαιο Θεόν. Και έτσι, αυτά αναλογιζόμενο μεταπίστεω, καθόταν και έκλεγε, και έβγαζε και από εδώ ωφέλεια. Αν δεν έβρισκε χάρη από την ευχή, έβρισκε από τη θεωρία. Κι έτσι αξιοποιούσε τον χρόνο της αγρυπνίας του. Άλλες παλιφορές ταπεινώνοντας τον λογισμό του έφερνε στη μνήμη του Αγίου κοιτά, και μεγάλους αγωνιστάς του Πνεύματος με αξεπέραστα παλέσματα προσπαθώντας να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να αγγίξει την χάρη του Θεού. Κι έτσι έδινε έναν άλλο τόνο στην προσευχή και μια άλλη χρειά. Δεν ξόδευε όμως πολύ χρόνο σε τέτοιες θεωρίες. Μόλις ζεστενόταν η καρδιά του και συμμαζευόταν ο νους, άφηνε τις θεωρίες και έσπροχνε τον νου πάλι προς την καρδιά με την νοερά προσευχή. Οι θεωρίες αυτές συντρίβουν την καρδιά και έτσι η ψυχή αρχίζει με πολύ ταπείνωση, προσοχή και νύψη την ευχούλα «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Relation. διότι η ουσία την ωράς προσευχής είναι να συγκεντρώσεις το νου μέσα στην καρδιά αφού τότε μόνο λέγεται η ευχή αμετεόριστα και κατανοείται πλήρως το περιεχόμενό της. Αυτό σημαίνει ότι με την συνεχή ευχούλα το Κύριε Ιησού Χριστέ είναι σαν να πιάνει κανείς γερά τα πόδια του Χριστού και να κλαίει στο ελέησόν με. Δηλαδή δεν ψάλι, δεν υμνή τον Κύριο, για να το αποσπάσει τη συγγνώμη, όπως κάνουμε στην σαρμοδιά, που έχει μέσα της τη σοφία του Θεού και μας διδάσκει για έλεος, συγγνώμη και αγάπη του Θεού, αλλά με την ευχούλα είμαστε σαν την Χανανέα που επέμεινε στον Χριστό να την ελεήσει. Ελέησόν με Κύριε, Υιός Δαβίδ και σαν τον τυφλό που του φώναζε Ιε Δαβίδ ελέη σών με Σαν ασκητής ο γέροντα ήταν πρότυπο ακριβίας και αυταπαρνήσεως Αναρρίθμητη η κόπη του στην νοερά προσευχή Έκλεινε την πόρτα της καλύβας του και εκεί μέσα που ήταν ολοσκότηνα και αποπνικτικά και έμοιαζε μετάφου καθόταν κάθε βράδυ και έκανε την αγρυπνία του. Μερικές φορές έμπαινε με το βασίλεμα του ηλίου και έβγαινε όταν ήδη είχε χαράξει. Κι όμως, παρά τις τόσες ώρες νοεράς εργασίας, 8 με δέκα περίπου, δεν αμελούσε και τα τυπικά μοναχικά του καθήκοντα. Έτσι, μετά την πολύερη νοερά προσευχή του, έπιανε το κομποσχυνάκι του, για να κάνει και τις ακολουθίες του, ενώ ήδη είχε κάνει ασυγκρήτος πολύ περισσότερα, χωρίς να παραλείπει βέβαια και τις μετάνοιές του. Ο γέροντας Ιωσήφ κάθε βράδυ στην αγριπνία του έκανε πνευματικό ταμείο. Όπως ο έμπορος στο τέλος κάθε ημέρας μετράει τα κέρδη και τις ζημίες του και αποφασίζει το πώς θα ενεργήσει την επόμενη μέρα, έτσι έκανε και αυτός δηλαδή εξέταζε πώς πέρασε η μέρα του, σε τι έσφαλε, ποιο πάθος κινήθηκε, ποια αδυναμία ζει ακόμη και ποιοι λογισμοί πέρασαν από το νου του. Έτσι ρωτούσε τον εαυτό του «Πού σκαλεύω» «Α, στην αμέλεια» «Πού» «Α, δεν προσέχω τη γλώσσα μου» και αμέσως όπου έβλεπε ότι έσφαλε Ζητούσε συγχώρηση από το Θεό και έπαιρνε θέση μάχης και διορθώσεως με την απόφαση για ένα καινούριο ξεκίνημα και ανάλογο πόλεμο για το κάθε πάθος την επομένη μέρα. Σε του τη ζωή δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να εξετάζει τη συνείδησή του, να τη συμβουλεύεται και να της κάνει υπακοή. Και έτσι σιγά σιγά απαλλάχθηκε τελείω από τα πάθη και έφτασε το σημείο να μην τον κατηγορεί η σε τίποτε. Από εδώ η παρησία στην προσευχή, από εδώ η σιγουριά για τον παράδεισο. Και αφού τελείωνε όλα τα πνευματικά του χρέη, κοιμόταν πολύ λίγο για να ξεκουράσει το καταταλεπορημένο σώμα του. Και κατόπιν εγίρετο και άρχιζε το διακόνημά του, λέγοντας την ευχή με το νου, ή με το στόμα αδιαλείπτος, καθώς μας παρέδωσαν οι σοφοί πατέρες. «Εργάζου σώμα μου, δι' ανατραφείς, σίδε ψυχή μου νύφε ή να σωθεί. Έλεγε την ευχή συνέχεια, γιατί άλλο από αυτό δεν ήξερε ο γέροντας. Όταν όμως ήταν Κυριακή ή εορτή, δεν εργαζόταν, αλλά διάβαζε βίους Αγίων, και από την κατάνοιξη έκλαιγε συνεχώς. Ο γέροντας μας κρατούσε διαρκώς σε εγρήγορση και νυφαλιότητα. Έτσι δεν γνωρίζαμε τι θα πει αμέλεια και τι θα πει ύπνος στην αγρυπνία. Ήσαν ξένα αυτά για τη συνοδεία μας. Μας είχε κάνει δυνατούς, ατσαλένιους και με την παιδαγωγία του, αλλά και με το χαλίβδινο παράδειγμα του. Το τυπικό μα ήταν να γρυπνούμε όλη τη νύχτα. Ή μπορούσαμε να κοιμηθούμε το απόγευμα ή δεν μπορούσαμε εξαιτίας πειρασμού ή για κάποιον άλλο λόγο η αγρυπνία μας έπρεπε να γίνει. Αυτή ήταν η τάξη μας. Δεν μπορούσαμε να πούμε κουράστηκα, να ξεκουραστώ λίγο σήμερα διότι κουβάλισα τόσα φορτία και εξαντλήθηκα. Δεν μας επέτρεπε ο γέροντα να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας όση κούραση για είχαμε την ημέρα η αγρυπνία θα γινόταν κανονικά και αν ακόμα μα πολεμούσε τυράννικά ο ύπνος ο γέροντα ήταν αλήγιστος η αγρυπνία σου θα γίνει έλεγε Ουδεμία συγκατάβαση υπήρχε στο θέμα αυτό και σαν να μην έφταναν όλα αυτά είχαμε και τη συνεχή παιδεία από τον Γέροντα στο πρόγραμμά μας δεν είχαμε καμία αταξία, δηλαδή να σηκώνεται ή να ησυχάζει κάποιος όποια ώρα θέλει. Άμα δεν αντέχει κάποιος, ας πάει αλλού, ήταν η γραμμή του γέροντος. Ή κρατούσες το πρόγραμμα ή δεν αντεχει καποιος α παει αλλου ηταν η γραμμη του γεροντος η κρατουσε το προγραμμα η δεν εμενε στη συνοδεία, δηλαδή ή θα έφευγες ή θα σε έδιωχνε ο γέροντας. Αν έμενε στη συνοδεία ήταν δεδομένο, πώς θα αγωνιζώσουν στην Αγρυπνία. Προφορική ευχή όλη την ημέρα στα διάφορα δύσκολα διακονήματα και το βράδυ Αγρυπνία. Αλλά είχαμε αμερημνησία, απλότητα και χαρά και νιώθαμε τόσο ευχάριστα. Τι ευλογημένες εποχές, γεμάτες δοξολογία Θεού και θείες δωρέες. Μας δίδασκε ο Γέρονας ότι μοναχός που δεν αγρυπνεί και δεν έκανε κτήμα του την ευχή, δεν μπορεί να λέγεται μοναχός. Μοναχός, χωρίς αγρυπνία, χωρίς νοερά προσευχή, χωρίς ακρίβεια στη πνευματική υπακοή, είναι άγευστος της ιδιαίτερας χάριτος της μοναχικής πολιτείας. Γνώριζε πολύ καλά ο Γέροντας Ιωσήφ. Αυτός ο φιλόσοφος και θεόπτης της σημερινής εποχής, τι σημαίνει αγρυπνία για τον Θεό. Όχι ξενύχτια στις κοσμικές διασκεδάσεις, αλλά επίμονη αγρυπνία προσευχής, με τάξη και προσεκτική ασκητισμική ζωή, για να μην μείνουμε στήρι από τα υψηλά και τα χαρίσματα του Θεού. Η ενγνώσια αγρυπνία με νύψη και προσευχή χαρίζει μεγάλα πνευματικά δώρα στον κοπιόντα χριστιανού. Η αγρυπνία έχει πολύ κόπο. Γι' αυτό όποιος αγρυπνή μάχεται όχι μόνο με τον τυράννικο ύπνο αλλά και με τα δαιμόνια που δεν θέλουν τη σωτηρία μας και που έρχονται να χαλάσουν την νηπτική νοερά εργασία ξεσηκώνοντας τα πάθη και κυρίως τον μετεορισμό. Κοπιάζει ο μοναχός στη στέρηση του ύπνου στις γονικλησίες και στο σημάζεμα του νου του από τον μετεωρισμό, προσπαθώντας να οδηγηθεί στην ένωσή του με το Θεό. «Με την αγνώσια γρυπνία», μας τόνιζε ο γέροντας, «ο μοναχός αποκτά χερουβικούς οφθαλμούς. Γίνεται τόσο νυφάλιος, ώστε βλέπει και από πολύ μακριά τους δαίμονας, που με την πονηρία τους προσπαθούν να συλίσουν την ψυχή του. Αντιλαμβάνεται ακόμη και την ελαχίστη κίνηση των παθών, κι έτσι προλαβαίνει και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Επέμενε ο Άγιος Γέροντάς μου στην όμορφη Αγρυπνία που καθαρίζει τον νου, τον κάνει θεοειδή και του δίνει την δυνατότητα να ανεβαίνει μέχρι τρίτου ουρανού και να ψηλαφά κατά τρόπο πνευματικός μυστηριώδη τα απόρριτα της άνω και έτσι μας οδηγούσε με την αγρυπνία και την ωερά προσευχή, να αγεβόμεθα μέσα στην ψυχή μας την Βασιλεία του Θεού, την Άνω Ιερουσαλήμ, ποθώντας πότε να φύγουμε και να γίνουμε αιώνια μέτοχοι αυτής. Μερικές φορές ο Θεός έδινε την ευλογία Του και αγγίζαμε κατά μικρόν την πτήση του Γέροντος προς τον Θεό. Αλλά φυσικά δεν μπορούσαμε να γνωρίσουμε το βάθος και το ύψο το πλάτος και το μήκος της επιτυχίας την νοεράς προσευχής εκείνου, που επί 7 έως 10 ώρες έκλεινα τον νου του μέσα στην καρδιά. Με τέτοιο πύρινο παράδειγμα άραβε και σε ο γήλος. Γι' αυτό αγωνιζόμεθα να ιερθούμε πρόθυμα, να πιάσουμε το κομποσχήνι και να αρχίσουμε την ευλογημένη ευχή με την παράλληλη μελέτη των θείων πραγμάτων αδολεσχώντας πάνω σε αυτά με πολλή ταπείνωση και απλότητα καρδιάς, ώστε η χάρις του Θεού να μεταποιήσει εσωτερικά Τον αγρυπνούντα και να δώσει νόημα και αίσθηση στην προσευχή και στην μελέτη Του. Του γέροντός μας η συμβουλή, η παρέννηση, η προτροπή, η τακτική, ο σκοπός και η άγρυπνη παρακολούθηση ήταν να λέμε την προσευχή Του Ιησού και να αγρυπνούμε γενναία, γι' αυτό και κάθε τόσο με ρωτούσε. Κούτσικο, πώς πάει η προσευχή, πώς πάει η αγρυπνία, εγώ του έλεγα. Λίγα καλά, λίγα ζαρωμένα, η ευχή προφορική και νοερά. Ο γέροντα, δεν μας έκανε πολλές δασκαλίες, ή διαλέξεις περί προσευχής όχι ότι δεν μπορούσε αφού ήταν πραγματικός επιστήμων της νοεράς προσευχής διάδοχος και συνεχιστής της νηπτικής παραδόσεως αλλά επειδή ήταν επιφυλακτικός για να μην φουσκώσει τα μυαλά μας με φαντασίες καταστάσεων που δεν είχαμε φτάσει Ολιγόλογες λακωνικές συμβουλές μα έδινε Κατά τη διάρκεια των νυκτερινών μας εξαγορεύσεων, υπό την μορφή υποδείξεων περισσότερων, μα ήσαν πάντα μεστές ωφελία. Η στάση του ήταν Προχώρα και εγώ σε παρακολουθώ. Και ο λόγος έγινε το πράξη. Με την ευχή του γέροντα, κοπιάζαμε στην προσευχή. Και ερχόταν φορές να κάνουμε τρεις Τέσσερις, πέντε ώρες νοερά προσευχή, μεσχυμένο το κεφάλι και το νου κολλημένο μέσα στο βάθος της πνευματικής καρδιάς. Καμιά φορά σήκωνα το κεφάλι να πάρω αέρα, αλλά η γλυκύτητα με τραβούσε πάλι μέσα στην καρδιά. Η ψυχή είχε γευτεί και έλεγε «Μη ζητάς τίποτε άλλο, αυτό είναι». Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος της Σαυρός. Απόλαυσέ Αλήθεια. Πολλές φορές οι προσευχέ του γέροντός μου με βοήθησαν να αποκτήσω πνευματική αίσθηση της θεία Παρουσίας. Αλλά εμείς οι νεότεροι ήταν αδύνατο να φτάσουμε τις πνευματικές πτήσει του υψηπέ του γέροντος Ιωσήφ. Το πρώτο που ζητούσε ο Γιέραντας, μόλις κάποιος αδελφός προσετίθετο στη συνοδεία μας, σαν πρώτη νουθεσία, σαν πρώτη βία ήταν η σιωπή και η ευχή. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σε ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς». Ήξερε αυτός ο εμπειρότητος καθηγητής της νοεράς προσευχής, ότι αν ο Αρχάριος σιωπήσει, και αδωλεσχίσει στην ευχή θα βάλει καλή αρχή και θα έχει πλούσιες τις δωρές του Θεού στο μέλλον διότι τόνιζε ο φίλιο μοναχός είτε τρώει είτε πίνει είτε κάθεται είτε διακονεί είτε περπατεί είτε κάνει οτιδήποτε να φωνάζει αδιαλήπτως το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με έτσι το όνομα του Κύριου Ιησού κατερχόμενο στο βάθος της καρδιάς, θα ταπεινώσει τον δράκοντα, θα σώσει και θα ζωοποιήσει την ψυχή. Να επιμένεις λοιπόν αδιάλειπτα στην επίκληση του ονόματος του Κυρίου Ιησού για να καταπιεί η καρδιά τον Κύριο και ο Κύριος την καρδιά και να γίνουν τα δύο ένα. Και ο Γέροντας συνεχώς μας παρακολουθούσε στο να βιώνουμε την σιωπή με την προσευχή. Και γι' αυτό μα έλεγε: Από εσά δεν θέλω τίποτε. Εγώ θα μαγειρεύω. Εγώ θα σας διακονώ. Από εσά θέλω μόνο μέρα νύχτα, σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα μέρα νύχτα. Διότι όταν ερχόμεθα από τον κόσμο. Ο νους μας είναι πολύ φορτωμένος από πάθη, προλήψεις, σκέψεις, λογισμούς, διαστροφές και τόνους εγωισμού και καινοδοξίας. Όλος αυτός ο κόσμος των παθών έχει και τους αναλόγους λογισμούς και φαντασίες. Εάν προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον νου αποσπασμένο και τραβηγμένο από όλα αυτά, για να προσευχηθούμε, δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε. Γιατί διότι είμαστε ψυχικά αδύναμοι και ο μετεωρισμός πολύ εύκολος. Και εφόσον δεν μπορούμε νοηρά να κρατήσουμε την προσευχή κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, κατά την παράδοση των γερόντων μας και για λόγους υπακοής προσπαθούμε να λέμε την ευχή προφορικά για να μπορέσουμε έτσι με την φωνή της προσευχής να αποσπάσουμε το νου από τον μετεωρισμό έτσι ώστε σιγά σιγά η ευχή να γλυκάνει τον νου και να τον αποσπάσει από την κοσμική τροφή και να τον κλείσει μέσα στην καρδιά επικαλούμενος αδιαλείπτος το όνομα του Ιησού. Σε αυτό θα βοηθήσει πολύ το σταμάτημα της αργολογίας για να καλύπτεται όλος ο χρόνος με προσευχή. Επίσης μας έλεγε μόλις άνοιξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μία άγια συνήθεια με το άνοιγμα των ματιών. Η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Τη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείται η εργασία, αγιάζεται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο μοναχός που λέει διαλείπτο στην ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από του δαίμονες αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει. Λέγοντας την ευχή όλη την ημέρα «Με το στόμα είχε τόση χαρά η ψυχή μας, τόση κατάνοιξη και τόσα δάκρυα που δεν περιγράφονται. Πολλές φορές δε ερχόταν τόση χάρης από την προφορική ευχή που ένιωθε μέσα του ευχόμενος τόση θεία αγάπη που ακόμα και ο νους του μπορούσε να αρπαγεί σε θεωρία». Και αυτό επιβεβαιωνόταν και στο διακόνημα ακόμη που κατά ανερμήνευτον τρόπο ο νους δεν ήταν απλός στην προσευχή αλλά στη θεωρία του Θεού, στη θεωρία εναισθήση του άλλου κόσμου. Αρπαζόταν ο νους μου ακόμα και όταν βοηθούσα τον γέροντα για να πάμε στην εκκλησία τη νύχτα. Με το σώμα βοηθούσα τον γέροντα αλλά με το νου μου δεν ήμουν κοντά του, ο μου ήταν αλλού. Περιπολούσε στα ουράνια και πάλι συνερχόμουν και ένιωθα ότι βρισκόμουν κοντά στον γέροντα και τον παππού Αρσένιο. Και στη συνέχεια ξανά έφευγα και νοερό σταυμάζοντας έλεγα τι είναι η πνευματική ζωή, τι μεγαλείο είναι ο μοναχισμός, πώς μεταμορφώνει τον άνθρωπο, πώς τον μεταποιεί Πώς τον αλλάζει, πώς καθιστά τον νου του τόσο ελαφρύ πνευματικά ώστε να ξεπερνά όλες τις δυσκολίες και να φτάνει μέχρι εκεί που δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια. Όποια εργασία κι αν κάναμε, μας φώναζε ο γέροντας, «Παιδιά, να λέτε την ευχή, να την φωνάζετε». Φυσικά δεν εννοούσε να ορλιάζουμε, αλλά να την λέμε με ένταση καρδιάς και να μην τη σταματάμε καθόλου πράγματι λέγαμε την ευχή ακατάπαυστα, απαλά, ψιθυριστά για να μην γίνεται θόρυβος και για να μην ενοχλούμε τον πλησίον αδελφό Αλλά δεν την σταματούσαμε καθόλου βράχνιαζε ο Λάριγκας και πονούσε η γλώσσα αλλά η ευχή ευχή επειδή λοιπόν αγωνιζόμασταν προφορικά με την ευχούλα μας αποκαλούσαν κενόδοξους και πλανεμένους. Μα εμείς δεν το κάναμε για να μας ακούν οι άλλοι και να μας επαινούν. Δεν το κάναμε για να δείχνουμε ότι είμεθα άνθρωποι της προσευχής. Όχι. Αλλά διότι αυτός ήταν ένας τρόπος αγωνιστικότητας και μία μέθοδος προσευχής με πολλά αποτελέσματα. Πρώτον, με το όνομα του Χριστού αγιάζεται η ατμόσφαιρα και φυγαδεύονται τα δαιμόνια. Δεύτερον, όταν προσεύχεται κανείς, ο άλλος εύκολα δεν τον πλησιάζει να αργολογήσει. Το σκέπτεται. Πώς να τον σταματήσω τώρα από την προσευχή και καθίσω να του πω «Ξέρεις εκείνο, το άλλο, το παράλλο, δεν θα μου δώσει σημασία». Τρίτον, σταματάει τον μετεωρισμό, δηλαδή την αργολογία του νου, διότι κι αν ακόμα ξεφύγει, πολύ σύντομα ο ήχος της φωνής τον επαναφέρει πίσω. Τέταρτον, μπορεί ο αδελφός, ο οποίος ρεμβάζει η αργολογή, να ανανύψει και να πει «Μα ο αδελφός μου προσεύχεται, εγώ τι κάνω, κι έτσι η προφορική επίκλησης, η ήσυχη, η ήρεμη, η χαμηλόφωνη φέρνει τόσα καλά. Και ακούγεται το όνομα του Χριστού όπως ακούγεται ο βόμβος των μελισσών όταν μπαίνουν και βγαίνουν από την κυψέλη κάνοντας το μέλι το τόσο χρήσιμο και ωφέλιμο. Ούτω πως και το μέλι το τόσο πνευματικό σε ωφέλεια γίνεται όταν φωνάζουμε σαν άλλες πνευματικές μέλισσε το όνομα του Χριστού και ο Κύριος που δίνει ευχήν το ευχομένο βλέποντας την καλή προαίρεση του ανθρώπου δίνει κατόπιν και τα βραβεία και μετά προφορική επίκληση η ευχή γίνεται εσωτερική ανοίγεται δρόμος μέσα στο νου και την λέει κατόπιν ο ευχόμενος χωρίς να κάνει προσπάθεια σηκώνεται από τον ύπνο και αμέσως αρχίζει η ευχή μόνη της. Πρώτα αρχίζει με την προσπάθεια να την λέει προφορικά. Και αφού με την μπουλντόζα της προφορικής επίκλησης ανοίξει ο δρόμος, μετά περπατά άνετα με το αυτοκινητάκι του νου. Η προφορική επίκληση ανοίγει το δρόμο στο νου και η ευχή αρχίζει κατόπιν να προφέρεται με τον ενδιάθετο λόγο άνετα. Και αν η ευχή προχωρεί βαθύτερα, και προοδευτικότερα κάτι που ανήκει στους κατεξοχήν μεγάλους νεπτικούς πατέρες ανοίγει πλέον όχι δρόμος αλλά κανονική λεωφόρος μέσα στην καρδιά όταν η καρδιά μελετά το όνομα του Χριστού τότε γίνεται το μεγάλο πανηγύρι με μεγάλα ωφέλη με μεγάλα πνευματικά πλούτη τότε βρίσκει ο μοναχός τον κεκριμένο Μαργαρίτη τον πνευματικό θησαυρό και μοιάζει με τον σοφό έμπορο που αντάλλαξε τα πάντα, περιουσίες, μόρφωση, κοσμική δόξα, οικείου, πατρίδα και τέλος ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό για να αγοράσει αυτόν τον πολίτη πολύτιμο Μαργαρίτη και να γίνει πάμπλουτος πνευματικά, αλλά ξεκινάει από μικροπολιτής. Γι' αυτό χρειάζεται η προφορική επίκληση της ευχή. Άμα δεν επιμέναμε στην προσωπική ευχή και την σιωπή, σύμφωνα με την εντολή του γέροντος, ο νους μας θα γύριζε όλα τα σοκάκια και θα έφερνε όλα τα σκουπίδια της φαντασίας στην καρδιά. Αν δεν μας έφερνε ο γλυκύτατος Θεός μας σε αυτόν τον μεγάλο γέροντα, μόνο ακολουθίες θα διαβάζαμε. Και ναι μεν, οι ακολουθίες είναι εξαιρετικά ωφέλιμες, για την πνευματική ασθένειά μας, αλλά δεν έχουν την δύναμη να κατευνάσουν τα πάθη όπως η νοερά προσευχή. Και αυτό για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι με την νοερά προσευχή ο νου δεν περισπάται σε πολλά λόγια όπως τι ακολουθίες, αλλά συγκεντρώνεται μόνο σε λίγες λέξεις. Έτσι ο νους απορροφά την ευχή με περισσότερη άνεση και εισέρχεται μαζί της μέσα στο βάθος της καρδιάς. Δεύτερον, διότι την ευχούλα ο καθένας, ανεξαρτήτως μορφώσεως και πνευματικού επίπεδου, μπορεί να την λέγει. Ούτε γράμματα χρειάζεται να ξέρεις, ούτε το τυπικό, ούτε μουσική. Έτσι είναι άμεσα προσπελάσιμη περάσιμοι Και τρίτον, διότι την ευχή μπορείς να τη λες όλη την ημέρα και οπουδήποτε. Δεν υπάρχει τόπος, χρόνος ή κατάσταση κατά την οποία δεν μπορείς να προσευχηθείς. Μας στην εκκλησία είσαι, μας το κελί σου είσαι, μας στη δουλειά είσαι, μας το δρόμο είσαι, μας το νοσοκομείο είσαι, μας στη φυλακή, η ευχούλα από τίποτα δεν εμποδίζεται, τα πάντα αγιάζει και τα δαιμόνια την φοβούνται. Συνέβη το ακόλουθο γεγονός που ενίσχυσε μέσα μου την πίστη στην δύναμη και την αξία Τη προφορικής ευχής. Αγαπητοί ακροατέ, εάν συμφωνείτε αυτό το γεγονός πρώτο Θεός, να το αναγνώσουμε στην επόμενη μας εκπομπή, διότι ο χρόνος μας πέρασε. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τις εκπομπές αυτές και ο Θεός να δώσει να ολοκληρώσουμε μέσα στις επόμενες όλη την διήγηση του γέροντος εφρέμ του Φιλοθεήτου, περί του γέροντός του Ιωσήφ του Ησυχαστού.